Η ορθοφροσύνη είναι στον κόσμο το πράγμα το καλύτερα μοιρασμένο γιατί ο καθένας βρίσκει πως είναι τόσο καλά εφοδιασμένος με ορθοφροσύνη ώστε και εκείνοι ακόμα που ικανοποιούνται δυσκολότατα σε κάθε άλλο πράγμα δεν έχουν τη συνήθεια να ποθούν περισσότεροι από όσοι έχουν. Σ' αυτό δεν είναι πιθανό να γελιούνται όλοι αλλά τούτο μαρτύρει μάλλον πως η ικανότητα να κρίνει κανένα καλά και να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα η οποία είναι καθ' αυτό ό,τι ονομάζουν ορθοφροσύνη ή λογικό, είναι με φυσικό τρόπο ίση σε όλους τους ανθρώπους. Κι έτσι, η λογικο ειναι με φυσικο τροπο ιση σε ολους τους ανθρωπους και ετσι η ποικιλια των γνώμων μας δεν προέρχεται από το ότι άλλοι είναι περισσότερο και άλλοι λιγότερο λογική, παρά μονάχα από το ότι οδηγούμε τις σκέψεις μας από δρόμους διαφορετικούς και δεν προσέχουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν αρκεί να έχει κανένας καλό μυαλό το κυριότερο είναι να το χρησιμοποιεί καλά. Οι μεγαλύτερες ψυχές είναι ικανές για τις μεγαλύτερες κακίες όσο και για τις μεγαλύτερες αρετές. Και εκείνοι που περπατούν πάρα πολύ σιγά μπορούν, αν ακολουθούν πάντα τον ίδιο δρόμο, να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από εκείνους που τρέχουν μα που απομακρύνονται από αυτόν. Όσο για μένα, ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως το πνεύμα μου ήταν σε τίποτα τελειότερο από το πνεύμα των πολλών. Συγνά μάλιστα, πόθησα να είχα τη σκέψη εξίσου οργή ή τη φαντασία εξίσου καθαρή και διακριτή ή τη μνήμη εξίσου πλατιά ή εξίσου παρούσα, όσο μερικοί άλλοι. Και δεν ξέρω άλλα προσόντα από αυτά που να χρησιμεύουν για την τελειότητα του πνεύματος. Γιατί όσο για το λογικό ή το νου που είναι το μόνο που μας κάνει ανθρώπου και μα ξεχωρίζει από τα ζώα, θέλω να πιστέψω πω αυτό βρίσκεται ακέραιο στον καθένα και να ακολουθήσω σε αυτό την κοινή γνώμη των φιλοσόφων, που λένε πως ποσοτική διαφορά υπάρχει μονάχα ανάμεσα στα συνδεδικότα και όχι ανάμεσα στις ουσίες ή τις φύσεις των ατόμων ενός ίδιου είδους. Δεν θα φοβηθώ όμως να το πω ότι πιστεύω πως είχα μεγάλη τύχη να βρεθώ ήδη από τα νιάτα μου σε κάποιους δρόμους που με οδήγησαν σε απόψεις και κανόνες από τους οποίους σχημάτισα μια μέθοδο που με αυτήν Έχω μου φαίνεται το μέσο να αυξήσω βαθμιαία τη μάθησή μου και να την υψώσω σιγά σιγά ως το υπέρτατο σημείο όπου η μετριότητα του πνεύματός μου και η συντομία της ζωής μου θα μπορέσουν να τις επιτρέψουν να φτάσει. Γιατί συγκόμισα ήδη από τη μέθοδό μου τέτοιους καρπούς που όσο κι αν στις κρίσεις που κάνω για τον εαυτό μου πάντα προσπαθώ να κλείνω προς τη δυσπιστία μάλλον παρά προς την έπαρση και μόνο που όταν αντικρίζομαι μάτι φιλοσόφου τι διάφορε πράξει και επιχειρήσει όλων των ανθρώπων, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά που να μην μου φαίνεται μάταιη και περίτη, ωστόσο δεν μπορώ παρά να νιώθω υπέρτατη ικανοποίηση για την πρόοδο που νομίζω πω έχω ήδη κάνει στην αναζήτηση τη αλήθεια και να αποκτώ για το μέλλον ελπίδε τέτοιε που αν ανάμεσα στι ασχολίε των ανθρώπων, των αποκλειστικά ανθρώπων, υπάρχει κάποια που να είναι καλή και σημαντική. Τολμώ να πιστεύω πω είναι αυτή που έχω διαλέξει. Ωστόσο, μπορεί και να γελιέμαι, και ίσως να μην είναι παρά λίγο χαλκό και γυαλί αυτό που παίρνω για χρυσάφι και διαμάντια. Ξέρω πόσο έχουμε την τάση να γελιόμαστε σε ό,τι μα αφορά και πόσο επίση πρέπει να μα είναι ύποπτε των φίλων μα οι κρίσει όταν μα είναι ευνοϊκέ. Με μεγάλη μου όμω ευχαρίστηση θα δείξω σε αυτόν εδώ τον λόγο ποιου δρόμου ακολούθησα και θα αναπαραστήσω μέσα σε αυτόν τη ζωή μου σαν σε ένα πίνακα, για να μπορέσει να την κρίνει ο καθένας. Και τότε, μαθαίνοντας από την κοινή φήμη τις γνώμες που θα μορφώσει ο κόσμος, θα έχω ένα νέο μέσο να διδαχτώ, που θα το προσθέσω σε εκείνα που συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Έτσι, το σχέδιό μου δεν είναι να διδάξω εδώ τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθεί ο καθένας για να οδηγεί καλά το λογικό του. Παρά να δείξω με την τρόπο προσπάθησα εγώ να οδηγήσω το δικό μου. Όποιοι καταπιάνονται να δίνουν παραγγέλματα, πρέπει να θεωρούν τον εαυτό του ικανότερο από εκείνου του οποίου τα δίνουν. Και είναι αξιοκατάκριτοι αν λαθέψουν και στο παραμικρότερο. Επειδή όμω εγώ παρουσιάζω αυτό μου το σύγγραμμα μόνο σαν μια ιστορία, ή αν το προτιμάτε, σαν ένα μύθο, όπου μέσα σε μερικά παραδείγματα που μπορούν οι άλλοι να τα μιμηθούν, θα βρουν ίσω και πολλά άλλα που θα έχουν δίκιο να μην τα ακολουθήσουν, ελπίζω πω θα είναι χρήσιμο σε μερικού δίχως να είναι βλαβερό για κανέναν και πω όλοι θα μου χρωστούν χάρη για την ειλικρινία μου. Έτσι αρχίζει ο λόγος περί της Μεθόδου που δημοσίευσε το 1637 ο Καρτέσιος, ανακοινώνοντα στην ουσία τα θεμέλια του συστήματός του. Το ότι ο τίτλος του έχει αποκτήσει ισχύ παρημιακής εκφράσεως ίσως να μην σημαίνει κατά ότι το βιβλίο αυτό έχει διαβαστεί από πολλούς, πολλομάλλον στη σημερινή συγκύρια. Αν ξαφνικά, από το πουθενά, ακούσι ορισμένα αποσπάσματά του, ίσως λάμψει καλύτερα η λεπτή ηρωνία του Καρτέσιο, η πρωτοφανής εμονή στο σχέδιό του και ο αριστοργηματικός τρόπος με τον οποίο αναδέχεται ένα μείζον θεωρητικό εγχείρημα ως την ουσιώδη βιογραφία του. Το κείμενο αυτό είναι ιδρυτικό της υπό την ευρεία έννοια νεωτερικότητας και αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος να επανεκκινεί μες το παρόν μας. Έχει βεβαίως και ένα όριο που αν το ξεπεράσουμε τότε θα πρέπει και ελπίζω ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή να περάσουμε στο Σπινόζα. Έχει το όριο εκείνο όπου ο Καρτέσιος για να συλλάβει ως θεμέλιο του συστήματός του τον ίδιο τον σκεπτόμενο εαυτό του αφαιρεί, αυτή είναι η υπόθεση εργασία του ακόμη και το ίδιο το σώμα του. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή με στη ροή των διασπαραμένων αποσπασμάτων από το κείμενο και αυτό το αποσπασμα. Όμως, ακόμη κι αυτή η πρωτοφανής απόφαση να αφαιρεθεί το σώμα είναι ένα βαθύ αποτύπωμα της νεωτερικότητας πάνω σε μια σκέψη που μόλις βγαίνει από το σχολαστικισμό. Ενστικτοδός, χωρίς σχεδόν να το συνειδητοποιεί, ο Καρτέσιος μαντεύει και μετατρέπει σε υπόθεση εργασίας αυτό που έμελε να γίνει. Αυτό που στην άλλη άκρη του φάσματος μπορούμε να το δούμε συντελεσμένο στους περίφημους μυστηριώδεις μεταφυσικούς πίνακες του Ντεκήρικο. Προφανώς θα έχετε δύο αυτούς τους πίνακες. Το αληθινό επιχειρημά τους, την αληθινή ερμηνεία της ζωγραφική τέγνης τους, ας πούμε, θα σας την διαβάσω αμέσως τώρα παρεκβαίνοντας. Είναι ένα απόσπασμα από το μετέπειτα έργο του Καρτέσιο, αυτό που έγραψε για να το υποβάλει πλέον στους σχολαστικούς διδασκάλους, τους μεταφυσικούς στοχασμούς όπως λέγονται στη μεταφρασμένη γαλλική εκδοχή τους, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν κατά κάποιο τρόπο ανεστραμμένο πλατωνισμό, αλλά δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμπροκειμένου. Ακούστε και θα καταλάβετε. θεωρήσουμε εκείνα τα πράγματα που νομίζεται κοινό ότι γίνονται καταλήπτα πιο διακριτός από όλα, δηλαδή τα σώματα που αγγίζουμε και βλέπουμε. Όχι μεν τα σώματα γενικά, διότι οι γενικές αυτές αντιλήψεις είναι συνήθως κάπως πιο συγκεκριμένες, αλλά ένα ιδιαίτερος. Ας πάρουμε, παραδείγματο χάρη αυτό το κερί. Μόλις τώρα εξήχθη από την κυψέλη. Δεν έχει χάσει ακόμα όλη τη γεύση του μελιού του. Διατηρεί ακόμα κάτι από το άρωμα των λουλουδιών από τα οποία συλλέχθηκε. Το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθός του είναι πρόδειλα. Είναι σκληρό, ψυχρό, αγγίζεται εύκολα και αν το χτυπήσουμε με το δάχτυλο εκπέμπει ήχο. Τέλος, όλα όσα φαίνεται να απαιτούνται για να γίνει γνωστό με πολύ διακριτό τρόπο κάποιο σώμα υπάρχουν σε αυτό. Αλλά είδου. Ενώ μιλώ το μετακινώ προς τη φωτιά. Τα υπολείμματα γεύση εξαλήφονται. Η οσμή εξανεμίζεται. Το χρώμα μεταβάλλεται. Το σχήμα χάνεται. Το μέγεθος αυξάνει. Γίνεται ρευστό. Θερμαίνεται. Με τα μπορεί να αγγίχθει. Και αν το χτυπήσουμε τώρα, δεν εκπέμπει κανέναν ήχο. Παραμένει ακόμα το ίδιο κερί; Πρέπει να ομολογήσουμε ότι παραμένει. Κανένας δεν το αρνείται. Κανένας δεν κρίνει αλλιώ. Τι καταλαβαίναμε λοιπόν με τόσο διακριτό τρόπο σε αυτό Τίποτε ασφαλώς από όσα προσέγγιζα με τις αισθήσεις διότι όλα όσα υπέπιπταν στη γεύση, στην όσφρηση στην όραση, στην αφή ή στην ακοή έχουν τώρα μεταβληθεί ενώ το κερί παραμένει Ίσως να ήταν εκείνο που σκέπτομαι τώρα ότι το ίδιο το κερί δεν ήταν η ιδίτητα του μελιού το άρωμα των λουλουδιών η λευκότητα, το ιδιο το κερι δεν ηταν η ειδήτητα του μελιου το αρωμα των λουλουδιων η λευκοτητα το σχημα ή ο ήχος, Αλλά ένα σώμα που προολίγου μου φανερωνόταν υπό εκείνου του τρόπους και τώρα μου φανερώνεται υπό άλλους. Τι ακριβώς όμως είναι αυτό που φαντάζομαι έτσι. Ας προσέξουμε και παραμερίζοντας όσα δεν ανήκουν στο κερί ας δούμε τι απομένει. Τίποτα άλλο από κάτι εκτατό, εύκαμπτο και ευμετάβλητο. Τι σημαίνει όμως εύκαμπτο και ευμετάβλητο. Μήπω αυτό που φαντάζομαι... Ότι αυτό το κερί μπορεί να αλλάξει σχήμα και από στρογγυλό να γίνει τετράγωνο ή από τετράγωνο τριγωνικό, καθόλου, διότι καταλαβαίνω ότι είναι ικανό για αναρρύθμητες τέτοιες μεταβολές και ωστόσο δεν μπορώ να διατρέξω αναρρύθμητες με τη φαντασία. Αυτή η κατάληψη, λοιπόν, δεν επιτελείται από την ικανότητα του φαντάζεσθε. Τι σημαίνει εκτατό, δεν είναι άραγε και η ίδια η έκτασή του άγνωστη, διότι γίνεται μεγαλύτερη στο κερί. Μεγαλύτερη στο κοχλάζον και ακόμα μεγαλύτερη αν αυξηθεί η θερμοκρασία. Ούτε θα έκρινα ορθά τι είναι το κερί, αν δεν νόμιζα ότι επιδέχεται περισσότερε ποικιλίε ω προ την έκταση από όσε σχημάτισα ποτέ με τη φαντασία. Απομένει λοιπόν να παραδεχτώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι με τη φαντασία τι είναι αυτό το κερί, αλλά μόνο με το πνεύμα. Λέω αυτό ιδιαίτερος, διότι για το κερί γενικά είναι σαφέστερο. Τι είναι όμω αυτό το κερί? που δεν γίνεται αντιληπτό παρά με το πνεύμα. Είναι το ίδιο που βλέπω, που αγγίζω, που φαντάζομαι, εν τέλει το ίδιο που έκρινα εξ αρχής. Εν το μεταξύ όμως, απορώ για το πόσο επιρρεπές είναι το πνεύμα μου στι πλάνες. Διότι αν και τα θεωρώ αυτά από μέσα μου σιωπηλά και χωρίς λόγια, ωστόσο παγιδεύομαι στις λέξεις και απατώμαι σχεδόν από την καθημερινή χρήση της γλώσσας. Λέμε πράγματι, ότι βλέπουμε το ίδιο το κερί, αν παρίσταται, και όχι ότι κρίνουμε από το χρώμα ή το σχήμα του ότι παρίσταται. Θα συνεπέρανα λοιπόν αμέσως, ότι γνωρίζουμε το κερί με την όραση των ματιών, και όχι μόνο με την εποπτεία του πνεύματος. Αν ίσως δεν έβλεπα από το παράθυρο ανθρώπους να διασχίζουν την πλατεία, για τους οποίους έχω συνηθίσει να λέω ότι τους βλέπω, όπως ακριβώς και για το κερί. Τι βλέπω όμως πέρα από καπέλα και ρούχα κάτω από τα οποία μπορεί να κρύβονται αυτόματες μηχανές. Αλλά κρίνω ότι είναι άνθρωποι. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.